Καλησπέρα σα. Αν επιλέγαμε να αποδώσουμε καλλιτεχνικά την εποχή που ζούμε, θα επιλέγαμε σίγουρα τη φωτογραφική απεικόνηση της Γουέρνικα του Πικάσο. Τα σημεία πάνω στο χάρτη μετατρέπονται στις αιστείες φωτιάς και πληθαίνουν, ενώ σύννεφα πυκνώνουν και στι άλλες γωνίες του πλανήτη. Η φτώχεια, η μετανάστευση, ο πόλεμος και η προσφυγιά συνθέτουν την εικόνα της σύγχρονης Γουέρνικα. Αποτυπώνοντας τη βία των καιρών μας, αφήνουμε την κραβή του κόσμου να ακουστεί. Ενώ παράλληλα, ζωγραφίζουμε έναν άλλο καινούριο κόσμο στον πόη που μας αξίζει. Ακούτε την πρώτη εκπομπή από τον κόσμο της Γκουέρνικα, στο μικρόφωνο και τριπημέλι από Παπαδομολάξης Παναγιώτης. Μπορείτε να μας επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα μας, guernica.eu, και στην ομώνυμη σελίδα μας στο facebook, όπου θα βρίσκεται ανεβασμένες εκπομπές μας, καθώς και την προσωπική μας αρθρογραφία και νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη σημερινή πρώτη μα εκπομπή έχουμε μαζί μα τον Κώστα Γούσε, μέλο τη ομάδα Κομμουνιστών Κομμουνιστεριών Αναμέτρηση, να μα μιλήσει για την αντιφασιστική δράση που διοργάνωσε οργάνωσή του μαζί με άλλε οργανώσει τα την Ουκρανική Πρεσβεία, ανήμερα τη επαιτίου τη αντιφασιστική νίκη και το ζήτημα του φασισμού σήμερα στον 21ο αιώνα. Γεια σου, Κώστα, και σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Καλησπέρα, Πάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση περίοδο που θυμώνονται από την κυρία ιδεολογία και αυτή ήταν και η υπόθεση τη 9η Μάη και τη πρωτοβουλία που πήραμε, περίπου, ότι δηλαδή δη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μετατρέψει την 9η Μάη σε μέρα τη Ευρώπη. Προκειμένου να αμφισβητήσει, να, να ανατρέψει, να ξαναγράψει την, ε, την ιστορία και να ακυρώσει το ότι η 9η Μάη είναι η μεγάλη γιορτή τη αντιφασιστική νίκη των λαών. Επειδή η ενημέρωση γύρω από το Ουκρανικό είναι ιδιαίτερα η να πούμε δύο πράγματα παραπάνω και για τον κόσμο που μας ακούει στο τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία. Δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία προέκυψε μετά το πραξικόπημα, όπω είπε, του Μαϊντάν. Η πορτοκαλία επανάσταση όπως τη λένε κάποιοι. Βέβαια. Στο 2014 στην Οδυσσό, μια μέρα μεγάλη πρωτομαγιά, εκμεταλλευόμενοι έναν τοπικό ποδοσφαιρικό αγώνα, χτυπήθηκε το, το έγκλημα γύρω από το κτίριο των συνδικάτων. Όταν δηλαδή οι φασιστικέ ενώσει δεν φάνησαν να επιτύχουν στους συγκεντρωμένους διαδηλωτές, οι διαδηλωτές πλήθηκαν μέσα στο κτίριο των συνδικάτων, το οποίο είχαν φύγει από την Είχαμε δεκάδες, πολλές δεκάδες νεκρού που κάηκαν κα... ζωντανή. Υπάρχει μια αίσθηση ότι, το, ότι η Ουκρανία είναι μακριά. Ε, να πούμε ότι γεωγραφικά δεν είναι και ιδιαίτερα μακριά. Ε, και υπάρχει και αίσθηση ότι η Ουκρανία είναι μακριά γιατί σου λέει ότι εδώ διώκουν κομμουνιστές. Οπότε όποιος δεν είναι κομμουνιστής γιατί είναι ανοιαστή. Είναι και μια, έτσι, μια πιο μικροαστική και παρτάκικη λογική. Ισχύει αυτό. Διώκουν μόνο κομμουνιστές στην Ουκρανία. Ο στρατηγό των μακεδονικών συλλαλητηρίων, ο στρατηγό Φράγκο, αν δεν κάνω λάθο, είπε και πρόσφατα ότι θα γίνει Ουκρανία, αν δεν μα ακούσετε. παρατηρώντας το πώ κατάφεραν μια κινητοποίηση να τη μετατρέψουν σε πραξικόπημα και βλέποντα τα συλλαλητήρια, τα τελευταία τα οποία διοργανώνονται του τελευταίου μήνε στην Ελλάδα, δεν σε πιάνει μια τριχίλα εδώ που τα λέμε. Των δυνάμεων που αντιλαμβάνονται μια άλλη προοπτική για αυτόν τον τόπο, μπροστά στις εξελίξεις. Ο συγκεκριμένος στρατηγός που αναφέρεται, άλλωστε δεν είναι τυχαίο, ότι πρωταγωνιστούσε στο κίνημα του ΝΕ ναι και των Εμενίων Ευρώπη το 2015 όταν παίζουν την τύχη της χώρας. Και γενικά όσοι προσφέρουν σε επιχειρήματα σαν αυτό που είπες, ότι θα γίνουν η Ουκρανία για να κρατήσουν το λαό σε καταστολή, σίγουρα δεν είναι με το μέρος του λαού. Σίγουρα έτσι τα ανώτρυνα σχέδια τις εγχώρες αυτής της του εμπεριανισμού νομίζω ότι βριστά και στα συναντήρια τα οποία διεργανώστηκαν το τελευταίο διάστημα Η πάλι όπως καταλαβαίνουμε, λόγω του ρόλου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαϊντάν, αλλά και για την Ελλάδα που είπαμε ότι ο στρατηγός ο οποίος μας, το... μας θύμισε τόσο το Μαϊντάν είναι ανατοιζυκός στρατηγός. Η πάλι ενάντια στο βασισμό, καταλαβαίνουμε ότι συνδέεται ενάντια στην πάλι ενάντια στον υπεραλισμό και το σύστημα εκμετάλλευσης γενικά. Αυτό είναι το ένα συμπέρασμα το οποίο κρατάω. Το άλλο είναι ότι θα, θα ήθελα να μας ενημερώσεις αν έχει και εικόνα από το σήμερα στην Ουκρανία. Διαβάσαμε προχθές ότι την παραμονή τη επαιτήτους τη φασιστικής νίκης έγινε επέμβαση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας κρατικέ Υπηρεσίες. Ε, ο πόλεμος συνεχίζεται, είναι σε μια κατάπαυση πυρός, υπάρχει η λευκή τορμοκρατία, πώς ακριβώς είναι τα πράγματα εκεί πάνω. Κλείνουμε με αυτό. Στην Αρμενία είδαμε ότι επαναλαμβάνεται μια αντίστοιχη ιστορία. Ε, ακούσαμε τον καινούργιο ηγέτη της Αρμενίας να κάνει λόγο για παραχάραξη της ιστορίας από τη σοβιετική κατοχή κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και πάλι μια ιστορία Πορτοκαλί επανάσταση. Δεν ξέρω αν την έχεις κοιτάξει. Να ευχεούνται διαδικασίε αυτές να πιάσουν τόπο. Ε, Κόστο σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμεσή σου. Έκανε σπονταρικό στη ραδιοφωνική εκπομπή του έρευνα. Κα, θέλουμε γνωρίζουμε πολύ γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικέ τέτοιες εκπομπές και είμαι και συμβουλέ, γνωρίζοντα και θέλω να πω, να συμβάλλει στα μέχρι θα μα πάει το τύπο τη Υποίηση και να δίνεις όλου του φωνή στους από κάτω, να δίνει φωνή στη συλλογικό τη κινήματος του αγώνα και της αντίστοιχη Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καλή σου συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Κώστας Ογούσης είναι μέλος της ομάδας Κομμουνιστών Communist Κομμουνιστριών Αναμέτρησε και τον ευχαριστήσουμε και πάλι για τη σημερινή του συμμετοχή στην πρώτη εκπομπή από τον κόσμο της Γκουέρνικα. <Hanella> Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Περισσότερο από εμάς θα βρείτε στην σελίδα μας www.guernica.eu όπως και στην ομώνυμη σελίδα μας στο facebook <Hanella> στο επανειδένιο. а